και όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, τουλάχιστον, για μας, ναι, ο ελληνικός λαός θα πει Τι θυμόμαστε? Φόρους, περικοπές της και ψέματα, ψέματα, ψέματα Τι θυμόμαστε? Φόρους, περικοπές της συντάξει και ψέματα, ψέματα, ψέματα Εγώ θα θυμάμαι και άλλα πάντως όταν έρθει η ώρα των εκλογών Δεν είναι μόνο αυτά που πολύ σωστά περιγράφει εδώ Ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης Έχουμε όλοι να θυμόμαστε πάρα πάρα πολλά Τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι Που είμαστε μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι Θα κάνουμε έναν απολογισμό ενώπιση του φθινοπόρου Τι ακριβώς Έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό τον απολογισμό τον έκανε χθες ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η δουλειά του είναι βεβαίω, στο Press Room. Χθες είχαμε και τις συμπλήρωση τριών ετών της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Η μέρα το επιβάλλει να επιχειρήσουμε έναν απολογισμό. Oh, oh, oh. Θα αναφερθώ λοιπόν σε 20 σημαντικά επιτεύματα της κυβέρνησης και της κοινωνίας τα τρία χρόνια που έχουμε την διακυβέρνηση της χώρας. Ένα, δύο. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 σημαντικά Και τα 20 είναι σωστά. Εγώ όμω κυρίω συμφωνώ με το 4, το 8 και το 17. Νομίζω αυτά τα επιτεύγματα, με αυτού του αριθμού, είναι τα καλύτερα από τα 20 επιτεύγματα. Έκατσε στο press μου χθε και έλεγε τα 20 επιτεύγματα. Δεν ξέρω πώ τα έβγαλε. Σημασία γιατί το στρογγύλεψε. Και 15 να ήταν, σου λέει θα το στρογγυλέψουμε, να είναι έτσι ωραίο ότι έχουμε και πολλά επιτεύγματα. Και τα ακούγονται. Οι δημοσιογράφοι τα σημειώνουν, τι να την κάνουν. Η δουλειά του είναι και η δουλειά του είναι. Το πρώτο νούμερο ένα επίτευγμα είναι αυτό. Μέσα σε τρία χρόνια, η Ελλάδα έγινε και συνεχίζει να γίνεται πιο ισχυρή. Κοινωνικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά. Ουγα, ουγα, ουγα. Μέσα σε τρία χρόνια, η Ελλάδα έγινε και συνεχίζει να γίνεται πιο ισχυρή. Όσο πιο ισχυρή, ήμασταν ισχυρή χώρα, κάθε πρωθυπουργός που αναλαμβάνει και κυρίως όταν παραδίδει λέει ότι παρέδωσε μια ισχυρή χώρα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ε, τώρα έχουμε γίνει ακόμη πιο ισχυρή και στα τρία χρόνια φαντάζομαι στα τέσσερα θα είμαστε ακόμη πιο ισχυροί, σε λίγο θα γίνουμε πιο ισχυρή χώρα του που, της Ευρώπης, του πλανήτη, αν δεν είμαστε... Ήδη, καλά είναι όλα αυτά τα επιτεύγματα και τα 20 όπω τα ακούσαμε έτσι πολύ γρήγορα και συμφωνούμε όλοι σε αυτά, ε, ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα, όλα αυτά είναι πολύ σωστά αλλά πρέπει να μαθαίνουμε και κάποιες λέξεις και κυρίως για να μάθουμε πρέπει να ρωτάμε. Αν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, Ρωτούσα για να μάθω. Η λέξη βρώμα τι σημαίνει. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά. Να μάθω. Η λέξη βρώμα τι σημαίνει. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά. Και μου λέγαν κι δύο τα λόγια αυτά. Ούγκα, ούγκα, ούγκα. Μπού μου γυρίκα παντούμπερ, γκάγκα. Αουκιγκί, αουκιγκί, μπακαλά Η βρώμα λοιπόν σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό. Καλή όρεξη επειδή είναι και μεσημέρι. Μαθαίνουμε λέξεις, λεξούλες μαθαίνουμε όπως το δημοτικό. Μάθαμε τώρα τι σημαίνει η λέξη βρώμα. Στην πορεία θα μάθουμε και άλλες λέξεις γιατί η εκπομπή έχει και παιδευτικό ρόλο. Να σας μάθει καμιά λέξη, ξέρετε μόνο 100 λέξεις ο καθένας και πηγαίνετε με αυτές και πορεύτες και κάτι κραυγές. Όχι. Μαθαίνουμε... Και λεξούλε. Τώρα θα μάθουμε μια άλλη λεξούλα. Ε, είναι οικονομικό όρο και εκεί οφείλεται όλο αυτό το μακελιό που γίνεται στα βενζινάδικα. Οφείλω να σα πω μόνο για να ξέρετε, και εγώ δεν τάξανε αυτά, να κάνω κανέναν για να τα καταλάβω. Ο τρόπο τιμολόγηση των καυσίμων στα πρατήρια δεν σχετίζεται με τη τιμή του, α, του αργού πετρελαίου. Δηλαδή, όταν λέμε πέφτει το αργό και δεν έπεσε η τιμή, δεν είναι σωστό. Η τιμή τη βενζίνη στα πρατήρια και του δίζελ προέρχεται από έναν άλλο δείκτη που λέγεται Δίτ Πλάτ. και που έχει να κάνει με το μέσο όρο της τιμής των, των, του diesel και της βενζίνης στα δηληστήρια της Μεσογείου ο δίκτυς πλάτ είναι πανμεσογειακός πλατς Well, Day, yeah. Ο είναι πανμεσογειακός Καμώ τον Blatz αυτός <ΣΣ> stay που πληρώνει δύο 2.40 και έψαχνα να βρω ποιος δίκτης φταίει Που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει βενζίνη. Δεν ξέραμε τι να βρίσουμε. Και βρίζαμε αδήκο στα δηληστήρια, Βρίζαμε αδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν στον υπουργό, την κυβέρνηση. Όχι, είναι πλάτ. Το είπε εδώ, μόλι τώρα ο άνθρωπο γιορτιά και του πήρε και χρόνια και αυτοί να μάθει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Αλλά όμω τώρα μόλι μα είπε και ξέρετε όλοι ότι για όλο αυτό που συμβαίνει φταίει ο πλάτ. Να το ξέρουμε όλο αυτό. Έβγαλε και ένα μήνυμα ίδιο ο, ο άνθωνη χθε στο γραφείο, του, έβαλε κάμερα απέναντι για να συγχαρεί. Τον Πρωθυπουργό τη χώρα, επειδή συμπλήρωσαν τρία χρόνια στην κυβέρνηση. Συμπληρώνονται σήμερα τρία χρόνια από την ημέρα που ο του Μουτζουτάκη κέρδισε τι εκλογέ και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να γίνει Πρωθυπουργό των Ελλήνων. Θέλω με τη συμπλήρωση των τριών αυτών ετών, πρώτον, να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει και σε μένα προσωπικά για να βρίσκομαι σε αυτό το σπουδαίο Υπουργείο αυτά τα τρία χρόνια. Δεύτερον, να τον ευχαριστήσω διότι ω Πρωθυπουργό τη χώρα. ανταποκρίθηκε πλήρως σε όλε μου προσδοκίες και όλων πιστεύω των ανθρώπων που τον ψήφισαν και του έδειξαν την εμπιστοσύνη τους για να διαχειριστεί τις τύχες τους. Μιλούν σε εμάς για, και για μας, τα έργα μας και όχι τα λόγια. Συνεχίζουμε δυνατά. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Κανα όλοι σφαβούς Κυριακό, σε ευχαριστούμε. Από τα βάθη τη καρδιά μα βγαίνει αυτό. 11 εκατομμύρια είμαστε οι Έλληνε. Δεν ξέρω, όσοι είμαστε, μπα περιπτώσει, σύν του εξωτερικού, του ομογενεί, όλοι λέμε με μία φωνή αυτό το Κυριακό. Σε ευχαριστούμε. Εδώ βάλουμε τον Άδωνο να το πει. Ένα υπουργό που έχει από τον Κυριακό. Και μπορεί κάποιο να το πει γλύψη με όλο αυτό, αισχρό. Αλλά όχι, εμεί δεν το βλέπουμε ω τέτοιο. Είναι από καρδιά, κατάθεση ψυχή, λόγια που συμφωνούμε όλοι με αυτά. Πάμε τώρα να μάθουμε τη δεύτερη λεξούλα. Μου λέγαν οι δασκαλείς στο σχολείο Πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ Ρωτώντας παίρνει βόλτε στο μυαλό σου το αργό Και ρώταγα συνέχεια κι εγώ Η λέξη φαρμακείων τι σημαίνει Και μου λέγαν τραβώντα μου ταυτή Ουγκα ουγκα ουγκα Ουγκα ουγκα ουγκα Η λέξη φαρμακείο σήμαινε μικρή δόση ιαματική ουσία. Λίγο αργότερα, μέχρι λίγα χρόνια, ήταν το φαρμάκι που δίναμε. Φαρμάκι, φαρμάκι το λέγαμε. Πού ήταν το δηλητήριο, Μάθαμε και τι είναι το φαρμακείο. Επειδή η λέξη φαρμακείο και φαρμάκι δεν χρησιμοποιείται μόνο για το δηλητήριο, Πα στο βενζινάδικο και λε, ήταν φαρμακείο το βενζινάδικο. Υποκαθιστά και άλλες και φαρμάκι. Αυτό που φάγαμε, ήπιαμε, σκεφτήκαμε, πληρώσαμε, έχει μια ευρύτερη σημασία. Γι' αυτό εδώ μαθαίνουμε τις λέξεις, τη σημασία των λέξεων και τις μεταφορές που μπορεί να γίνουν. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε τελευταία μέρα, κλείνουμε τη σεζόν γιατί θα πάμε διακοπές. Ο πρώτος που μπορεί να μας συμμεριστεί και να μας καταλάβει είναι ο κύριος που ακολουθεί. Μαζί θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στη χώρα. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Σε κάθε νησιά! Η δυναμική τη πραγματική οικονομία λοιπόν είναι πραγματική. Αυτό εδώ μιλάει με γρήφου ο Γέροντα. Είναι λοιπόν ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έκανε σαρδάμ. Ε, επειδή μιλούσε για διακοπέ και για νησιά. Ήταν στο νου του και λέει θα φέρουμε την υποστόπετη την δυναμική, ξέρω εγώ, σε κάθε νησί ήταν το σωστό, αλλά επειδή το αρέσει το ένα, το έκανε πληθυντικός. Το άλλαξε στην πορεία η σκέψη του, ξεδιπλωνόταν και αποφάσισε εκείνη τη στιγμή η σκέψη αντί να διαλέξει ενικό, να διαλέξει πληθυντικό. Είναι αυτό που λέμε εδώ, μιλάμε στον πληθυντικό. Σε κάθε νησιά λοιπόν θα βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι. Τρίτη λέξη που πρέπει να μάθουμε. Πάτου σε Τι σημαίνει; Τεκίνες <μουμ>, <μουμ>, το, το γρήγορο! Σήμερα σημαίνει αυτό που καθυστερεί. Όλα, εδώ έχουμε πληροφορία ε, γνώσης, μόρφωση, καλλιέργεια Τα μοιράζουμε εδώ τσάμπα Και έχετε και την ευκαιρία μεταξύ των νησιών, του νησιού του κάθε Να ακούσουμε και όλα αυτά και του πλίτς Πλάτς, <laughs> λάθος, ο πλίτς είναι άλλος, sorry Πλάτς είναι το κανονικό δίσκο, ο, ο δίσκος, ο δίκτης ο κανονικός είναι ο πλάτς Ο πλίτς δεν έχει βγει ακόμα, μάλλον θα μετράει στις άλλες χώρες Γιατί ο πλάτς είναι για την Μεσόγειο Και επειδή μάθαμε τη λέξη «αργός», τη λέξη «φαρμακείο», πια μάθαμε, τη λέξη «βρώμα», να μάθουμε και κάτι που μπορεί να μην είναι λέξη, που όμως μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς Τι σημαίνει? Τε είναι και ρωτάει για πολλά Τε τι σημαίνει? Τε και ρωτάει για πολλά Το γεύσκι. Τι σημαίνει τα πολλά. Ελούτσος. Τι σημαίνει Και πάντα τα πάντα, ο καθαρά. Ουγα ουγα ουγα Βουν που μου ζήει, Go go go go go go. Bum bum bum. Kapakumbirri gagam. Aukiti aukiti. Bagalaga ukagam. Aja ba jebob. Aja ba jebob. What does Κάνουμε ένα διάλειμμα, τελείωσε το διάλειμμα και τώρα ξεκινάει το μάθημα ιστορίας γιατί όλη την εβδομάδα γιορτάζουμε μέχρι και σήμερα τα τρία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Ιούλιο 2019 Ιούλιος 2022 Τρία χρόνια κυβέρνηση των Αρίστων. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Και στράτα, και πορπάτα... στα τσακίδια. Την όμορφη σου βράτα που κάνει από 20 έω 44 ευρώ. Και ποιο θα σου τη τη βράτα σου στη Ποιο, ποιο, αυτό ένα μηδέν. Ποιο, ποιο, αυτός, τρία 0 Και ποιο θα βάλει να σου δει Ο Κυριακός Μητσοτάκης, τρία 0 Η όμορφη σου βλάπτει. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Που κάνει μου, την Θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Εεεεε. μας πολλά. Χριστέ μου. Τέσσερα χρόνια επιτυχίε! Άντε να γίνουν και τέσσερα τα χρόνια με τι επιτυχίε! Γιατί αξίζουν στον ελληνικό λαό πάντα με την βοήθεια και συνεισφορά πολύτιμη του ελληνικού λαού με τα κέφια που έχει, με τι ιδέε που έχει και τη σοφία που τον διακρίνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, Σημαίνει 8 Ιουλίου. Όπω κάθε μέρα το τηλέφωνο είναι ίδιο, σας περιμένει μέσα 2 11, 10 88, 80 ότι πείτε τώρα θα παίξει 5 Σεπτέμβρη Εκτό αν προκηρύξει νωρίτερα εκλογές όπως θα έχουμε έρθει και εμεί νωρίτερα αλλά όπως είπε χτες θα πάμε στο τέλος της τετραετίας οπότε οι διακοπές θα είναι κανονικές αλλά αν θέλετε κάτι πάρετε τώρα τηλέφωνο θα ακουστείτε 5 Σεπτέμβρη θα έχει περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει όλα αυτά Και θα μπαίνουμε σε ένα πολύ ωραίο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο με άριστη οικονομία, με ενεργειακά θέματα, κανένα, απολύτως, με όλα αυτά που με τιμές προσγειωμένες στα πορτοφόλια των Ελλήνων, φαντάζομαι και των άλλων Ευρωπαίων γενικώς. Αν έχετε φαντασία χρησιμοποιήστε την και μιλήστε του, αποστόλινε μέσα. Radio, παπάκι, το mail του σταθμού, το, ο κύρκο. Ρυθμίζει ο Δημήτρης τον ήχο. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official και από κάτω έχετε να κάνετε και τσάτ, πλατ, τσάτ και μπορείτε να μας ακούτε κιόλας στο ελληνοφρένια.net.gr το site του Ομίλου Ελληνοφρένια. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα πρώτο μέρος του λαού, θα κολλήσουν οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, Ελιναρά μου, εργατοτεκνίτη μου! Έλα, τι θες. Εσύ είσαι τεκνίτης, γιατί σε είδα στην παράσταση είσαι ένα πολύ καλό τεκνίτη. Είμαι ο τεκνίτης, ναι. Οι εργατοτεκνίτε, οι εργατοτεκνίτε. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ ηλίθιο λαό που καθόμαστε και πιστεύουμε αυτούς τους του που μας κυβερνάνε. Αυτό θέλω να πω. Το είπε. Και ο αγόρι μου, έβγες σου. Να, να, να σε ξαναδώ. Άντε, εγώ! <laughs> Άμα είναι έτσι. Εγώ σα με το στην ελληνία μπορώ να μιλήσω. Εδώ μιλάτε. Α, ωραία, α πείτε στον κύριο Καλαμώκι ότι αυτό που εννοούσε ο Μητσοτάκι όταν πεθυνόταν στον Κουτσούπα για του εργαζοτεκνύτε. Οι εργατοτεκνίτε! Οι εργατοτεκνύτε! Δεν ήταν εργατοτεχνίτε, ήταν εργατοτεκνύσει. Α, για τεκνά, αγομενέτα. Συγνώμη. Για ακομενέτα ήταν. Γομενέτα, οι κνίτες, οι κνίτες. Όχι να κομμένετε, ήταν οι κλύτε, οι κινήτε. Όχι, α τι κινήτε. Αν όμω τεχνίτε από τα τεκνά. Όχι. Κινίτε. Στο Κουτσούμπα είπε ότι έκανε του εργατεχνίτε. Αυτό το σκέφτηκα. Είδατε μόνο σα το είδατε στο Twitter. Το Twitter κάπου πριν από μένα. Να. Ναι. Άχου. Πολύ. Και το αντιγράψατε. Ντροπή. Έσυ τε διάλειμμα. Τι να κάνω, τι Έτσι να κάνω. Κάτσε. Κρυάδο του Ερφελεί δεν θα έλεγε. Ε, να σα πω την αλήθεια. Με πήρε ο οικονόμη μου το είπε να το πω. Ποιο από του δύο. Ο γνωστό. Ο ανεπίσιμο. Δύο... ή ο ανεπίσημος? Η κυβερνητική πρόσωπο και οι δύο. Mm. Και ο ανεπίσημο και ο επίσημο. Μάλιστα. Τέλεια. Χάρηκα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Γεια χαρά, καλησπέρα. Γεια χαρά. Ε, παραπολιτικά είναι. Ναι. Δεν είναι ο Αποστολής. Είναι. Γεια σου Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, το επόμενο βουλισάκι θέλει ποιο θα είναι, έτσι. Τι, ποιο θα είναι. Ο Τεκνίτης. Α, ο Τεκνίτης, ωραίο. Ο Τεκνίτης. Με Πάει πέρα στο κουνούμα, ο τεκνήτη. το επόμενο, γιατί έχουμε πάρει το πρώτο, πρέπει να τα τεκνάτ και τα γνωστά, πάει λέγοντας. Όλα, όλα, τα βάζεις, όλα μέσα. Τα, έτσι, όμορφα και ωραία και είναι όλα ό,τι πρέπει. Τώρα, ωραία, πέρα... Πέρα, δεν έχει δικαιώματα και μαλακίες, τα παίρνω εγώ. Κανονικά, εντάξει. από πού από προς, όπου θε. Και μπλουζάκι δηλαδή να, να, να βγάλουμε θα το πληρώσει. Στο λέω. γιατί το άλλο το, χά, το, χάρισες, το Όχι, αλλά δεν είναι δικιά σου ιδέα, κατάλαβε. Ναι, παιδί μου, Βεβαίω, βεβαίω. Ναι, αποσχόλη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, ελληναρά μου. Ναι, τι θε. Πείρε να <σίλυνα> σου πω, αγάπη μου, καλέ διακοπέ να ξεκουράσεις Πολύς την. Πολλέ αγάπη, βλέπω γιατί. Το λαρίγκι σου, γιατί τέτοιε φορέ βγαίνουν λίγε στην Ελλάδα. Ναι, αλλά στις διακοπέ δεν, ξεκουρά... καλά, δεν καλά, ξεκουράζουμε τα λαρίγκια μα, τα κουράζουμε συνήθω. Τι λέτε, Ναι, ψουκουλάζουμε, το καταλαβαίνω γιατί κάνει και τα δικά σου τα εκτό που κάνει. Θα ακούσαμε και στην Θεσσαλονίκη την αγαπητή. Δεν εννοούσα αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Σα αγαπώ να είστε καλά, περιμένουμε με, με χαρά. Αγάπα μα. <σίλυνα> Αγάπα μα. τα λασί... очку ¿Cómo te llamas? ¿Yo Ήθελα να ενημερώσω ότι απλά μπορεί να αναφερθεί και αυτό στην εκπομπή. Ότι σήμερα στι 2.30 ώρα. Στην δεν έχω πάρει λάθο. Ναι, ναι, καλά πήρατε. Έχουμε τα σωματεία των λογιστών στάση εργασία γιατί θα έχουμε συνάντηση με τη. λογιστών και ελεγκτών, αν δεν λάθος, λάθο. Ναι, ναι. Θα έχουμε συνάντηση με το ΣΕΒ για υπογραφή συλλογική σύμβαση. Είμαι σίγουρο ότι θα πάει πολύ καλά. Ναι, καλά. Εμεί θα το πιέσουμε. Αυτό είναι το θέμα να το φέρουν και στη μα. Μαζί με κονίδι. τη συνάντηση τώρα που είναι να καταθέσουμε και τι δηλώσει. Δεν κάνετε και καμιά περιργία κανένα να πάει να, λίγο προ το πίσω το θέμα. Και παραπά. Απλά παραπά. λέω άμα, μια ιδεούλα. Αν συμμετέχουν και οι άδελφία μα, αυτό είναι το θέμα. Να συμμετέχουν θα... οι αδελφή σα και απεργία θα κάνετε και θα ε... γαλήσει και... θα κλατάει το σύστημα όλο και θα κερδίσετε και τη συλλογική σύμβαση. Α, α, α, αυτό ανέβαινα. Αυτές, αυτές είναι λύσεις Αυτέ είναι λύσει. Γιατί η άλλη στιγμή φούρμα. Όχι, βέβαια. μόνο για να ξέρετε εγώ Καταλάβω. Ο τρόπο τιμολόγηση των καυσίμων στα πρατήρια δεν σχετίζεται με την τιμή του αργού πετρελαίου. Δηλαδή, όταν λέμε πέφτει το αργό και δεν έπεσε η τιμή, δεν είναι σωστό. Η τιμή τη βενζίνη στα πρατήρια και του δίζελ προέρχεται από έναν άλλο δίκτυο που λέγεται Δίξ Πλάτ και που έχει να κάνει με το μέσο όρο τη τιμή του δίζελ και τη βενζίνη στα δηληστήρια τη Μεσογείου. Ο δείκτη Πλάτ είναι πανμεσογειακό. Πλάτ. Είχα πάει ένα βράδυ. The tub put my feet on the floor. I wrap the towel around me and I open the door. And then a I jump back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? It was splashing and it's flashing, reeling with the feeling, and rolling and Ο γίπτις πλάτς είναι πανμεσογειακός. Αυτό μας έχει φάει ο δίκτυς πλάτς. Καλησπέρα, λέει εδώ η Βάγια. Ακούω πολλά χρόνια την εκπομπή, αλλά δεν, έχουν, δεν έχω επικοινωνήσει μαζί σα. Φέτος το χειμώνα μου κρατήσα τη συντροφιά σε μια δύσκολη χρονιά. Σα εύχομαι καλό υπόλοιπο και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο. Βάγια, ε, ευχαριστούμε που στέλνει το μήνυμα. Καλό να πάει το καλοκαίρι. Καλή αντάμωση όντω τον χειμώνα και χαιρόμαστε πάρα πολύ, χωρί να μα λε το λόγο, που ήμασταν εκεί, χωρί να το καταλαβαίνουμε. Και κάπω. συνεπήραμε όλοι μαζί στα δύσκολα που περιγράφεις. Λάος τώρα μέρος δεύτερον. Έλα, ρε, Απόστολε, δεν μπορούσα να μην σε πάρω. Είπα να σε πάρω τελευταία φορά το Θε, αλλά τώρα θα, θα τα πω. Αυτή η Σιριζέα όταν αποφεύγει να πει το όνομα του Τσίπρα ότι έστρωσε το δρόμο, με τρελαίνει. Μου θυμίζει μία παροιμία στο πολιό μου στη Σάμμο. Ήταν μία που το έπαιζε σαβουάρδιβρο και τρώγανε καρπούζι τη να πούμε, στο τέλο του τραπεζιού. Και όλοι το τρώγανε με τη φλούδα την καρπουζόφλουδα και αυτή το τρώγει, ξέρει, με το πυρουνάκι και με το μαχεράκι. Αυτό τα σηκώ... ναι, Σηκώθηκε λοιπόν να πάει στη τουαλέτα ένα τύπο. Αυτή πήγαινε στι γυναικείε και ο άλλο στι αντρίκε. Ξαφνικά τη βλέπει πίσω από την πόρτα και έτρωγε την καρπουζόγλουδα τα... κανονικά με τα χέρια. Τράβηκε hey, στον hey. μπροστά hey. μου, στα είχαν τα ζουμιά και ήταν σαν να είδα λαρίκι. Ακριβώ. Όταν γύρισε στο τραπέζι, άρχισε να κρίνει του άλλου που τρώγανε την τα... καρπουζόγλουδα τα... με τα χέρια και λέει Μα πώ το τρώτε έτσι το καρπούζι, όπω το φάγεσμα Κάτι μου και μου τρέχει. Το τελευταίο είναι τη τραβή της ο***ης λέει οι τρίχες τη στένες. Όπως και του α, κακού α, γαμιά. Ακριβώς και... από τον λάγο μου. Έλα να μου γεια σου. Αυτό που γεια. κόλλαγε όμως. Τέλος πάντων. Έλα γεια. Καλησπέρα τρολιά μου Λεβέντη μου. Καλησπέρα. Πέρα να σου πω καλό καλοκαίρι. Επίσης. Έρχομαι οι Αθηναίοι που θα πάνε στην επαρχία να σεβαστούν λίγο τον κόσμο που δουλεύει. Ναι μη σεβαστούν πολύ. Ελπίζω το κράτος επιτελικό... Τους σεβαστούν πάλι... στην Αθήνα, θα τους σεβαστούν και στην επαρχία. Ρε καλά. <laughs> πιστεύω το κράτος επιτελικό να κάνει πάλι το έργο του Πίστευε, εσύ μην... πίστευε, αλλά μην ερεύνα. <laughs> λοιπόν, ε, πιστεύω να μην γεμίσουμε πάλι σπουπίδια τα χωριά μας. και πάλι πιστεύω. Σε λίγο θα πεις να μη γεμίσουμε και τη λιακό της θάλασσες και να μην κατουράμε μέσα Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα κατουράμε σε θάλασσες φέτος Α, Είτε, το λες θα, πάνε, θα, θα γεμίσουμε στις πισίνες Ωραία Γιατί είμαστε high class, ξέρεις τώρα Ξέρω τώρα μήκο Α, Από μήκου και πάνω Λοιπόν Καλά τα πήγαμε με τα πιστεύω σου, λοιπόν, χάρηκα Ον πολύ καλά θα πάνε Ελάχιστο σοβαρότητα μπορούμε να βάλουμε και το σταθερότητα. Υπάρχει μια σταθερότητα στην Ναι. <σχ Marin> στη <σπά> μαλακή υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια. Όχι, παιδί μου, υπάρχει μια σταθερότητα. Α πούμε, οι φωτιέ είναι σταθερέ. Α πούμε, ο αριθμό των φωτιών εκτέ ήταν σταθερό. Ναι, εντάξει. Η λαμογιά, η ρεμούλα είναι επίση σταθερέ. Απ' γιατί μήπω. Τα διευκρίνηστα ποσά είναι αδιευκρίνηστα μεν, αλλά είναι σταθερά ωστόσο. Αλλά είναι σταθερά. Μπράβο. Οι αποφάσει τη νοικιωσύνη είναι σταθερέ. Σταθερέ. Α, μπράβο. Έ Είναι στο θέατρο και έκανε Εντάξει. και δύο μήνες φυλακή. Ένα τα λέμε όλα. Έλα, κουνούμε Έλα. Από πύργο Ηλίας, καλό. Γεια σου, ηλία. Αυτό το βαροφάκι τον έχουν φάει όλοι, δεν τον αφήνουν να μιλήσει πουθενά. Το πολεμάει για τι ιδέε Ε, Ναι, αφού δεν λέει ονόματα όλη την ώρα στη βουλή, τον έχει φάει όλου. Αυτό ο Σύρριζα, ο, ο, ο Τσίπρα, τώρα που βγήκε και λέει, τι λέει, Κάτι για συμμαχίε, λέει και ο Θήμιο εκεί, Μήπω είναι Σύρριζαο. Λε. Όχι, δεν δε μου τα λέτε, Μήπω σα δίνουνε τίποτα, α, ξέρω κι εγώ. Δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα. Πάντω εδώ στην Ειλιάννη πέρα τα πράγματα, όλα μπλε κομματό σκυλά έχουν βγει. Α το γελ. Α η κατάσταση ποδόν, είναι και Α και ου. Ναι, ναι, α μείνουμε στο ου. Ου! Αποστόλη καλό καλοκαίρι φίλε Να σε καλά Να περάσεις καλά και ελπίζω από το Σεπέμβρη να μας βάζεις λιγότερα φασισταριά Ελπίζω από το Σεπέμβρη να υπάρχουν λιγότερα φασισταριά Είναι και αυτό μια ευχή από τις καλές νομίζω Κάπως έτσι τα είδαμε και σήμερα Και όλη αυτή την εβδομάδα Και όλη αυτή την χρονιά γιατί έχουμε τις παραγγελίε που αρχίζουν εντός λίγων δεύτερο λέπτων να ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά, να μετρηθούμε τώρα και οι ίδιοι ακριβώς να βρεθούμε να ανταμώσουμε το Σεπτέμβριο να σας βρούμε και να μας βρείτε πιο δυνατούς, πιο υγιείς, υγιείς σίγουρα πιο υγιείς, πιο τρελαμένου και πιο αποφασισμένους για πάρα πολλά πράγματα και λιγότερα λόγια και όχι περισσότερη μουσική που καλή είναι και αυτή αλλά περισσότερα έργα Οι βόλικες και χορταστικές παραγγελίες αφιερώσεις σας μας πάνε στο μαγκαζινό Τα υπόλοιπα μέχρι τώρα 5 Σεπτέμβρη, γεια σας Νομπαλαρά μου! Αγάπη μου! Αχ, μίτη μου, αγάπη μου! Ελληναρά μου! Ελληναρά μου! Ξηγή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ! Καμπιάρι! Α, συγγνώμη, ξέφυγα. Πού θα μαθαφείς αφήστε, ρε τώρα. Εδώ. Την κονσέρβα. Την κονσέρβα. Λοιπόν, στη... παρακαλώ. Την κονσέρβα που κρατώ στον ένα μου Θεό. Να μην δώσει να ξυμεροφώνει. Με την κονσέρβα. <κοί> <κοί> <κοί> ναι. Λοιπόν, τι θα ήθελα, φίλε μου. Τώρα θα φύγετε και θα μα αφήσετε. Ένα μιξάκι θέλω να μου κάνει για μεθαύριο, αν μπορεί. Μιξάκι. Για πε. <κοί> θέλω το καλοκαίρι μου αρέσει του γνωστού γιου, του γνωστού ζεύγου. Και το πιο το τουρίστα πρωθυπουργό όλων των εποχών. Να βάλουμε όλα αυτά τα μέρη τα ωραία που έχει πάει. Μαζί με το καλοκαίρι μου αρέσει. Κολυμπάω και Καλή το you. Να περάσει τώρα. Το μέγαρο μαξί μου. Άρα το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι το καλοκαίρι Εκεί που το πλέι του ουρανού συναντάει το γαλάζιο χαγιά کولی ποκέ θάση λοιπόν στον αγνικόλαο στη ελασσόνα στην ήθια στο λεωνίδιο στο κιλκίς πάμε στη θάλασσα Silver spurs and said let's pass some time Ε, μου, ξέχασα να σ' Εγώ είμαι. Λί μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Θέλω ένα, θέλω καλένα. Τι άλλο. Πάλι την περιστέρα ρε εσύ, που λέει ότι κλαίει κάθε χρόνο. Εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Με τον εθνικό μας τραγουδιστή, το σάκι του Ρουβά που λέει Μη μου κλαίς, μη μου κλαίς, δυνατή να φάνησε λες εσύ. Άλλο νόμιος θα πεις Μη μου κλαίς, αγάπη μου, μι κλαίς. μου, κλαίς, αγάπη μου μι Όχι, όχι. Αλλά πώς... πού η ποιότητα μέσα. Ο, ο, ο εθνικό μα είναι ένα πλέον. Έπρεπε να το έχει μάθει. Σωστό. Mm. Δεν είμαι μά... και εγώ ανεπίδητο. και με τον Άλλη Σκούπερ, παρέα. Θέλω να σου πω ότι κάθε Πέμπτη του Ιούλη εγώ κλαίω. Μην μου κλαίς, μην μου κλαίς, δυνατή να πανείς εσύ Εγώ κλαίω Και εγώ θα με δώσει στο πλευρό σαν να πας τη στιγμή Δεν πρέπει όμω να δικούμε το ΣΥΡΙΖΑ Σε εκείνες τις τη στιγμές προσπάθησες Προσπάθησες με μεγάλη κρίνη Κλάφτα, τα χαράλαμπη Θα βοηθήσω, θα σε προντήσω Τίποτα κάτω δεν θα πείσω Θα μου πάθεις, θα σε προσέχω Και πίστεψε με Όλα αριστερά Όλα αριστερά, όλα αριστερά. Μια αφιέρωση θα ήθελα για την Παρασκευή. Θα ήθελα τον Κυριακό, το. Γεια σα, κάνετε εκεί το γεράκι, που κάνετε Μπράβο. αυτό η μανλεί πάει το αν μου επιτρέψεις μετά κανονικά δεν είναι μα αυτό που βλέπεις όχι Άρα είναι. Γεια σας κορίτσια το καμάκι του Κυριάκου σε συνδυασμό με μίστερ Μπούτια Κρά κρά, κράξε λίγο Πώς κάνει το κοράκι. Thank you. Γεια σας κορίτσια. Κορίτσα μου εσύ. Εσύ αγόρι μου δρελό. Κορίτσια. Κράξε, κράξε. Κορίτσια. Ναι, ας το πάξω δεν είναι σκοτειρά. Είναι ατόχης κράξε. Σε αδική φιλόραση. Tes cerises, un baiser dont je prends tant mon vin d'été à toutes ces Είχατε κάνει ένα αφιέρωμα στη Μαρία Τη Φοκά πριν από τρει-τέσσερι εβδομάδε, νομίζω. Και είχατε βάλει κάποια αποστόματα, νομίζω, από το Τόλσεβίτα. Νομίζω αξίζει να θυμηθούμε λίγο αυτό το φοβερό του έτο που είχε με τον του Γερμανόπουλο στο εκμεκ παγωτό. Το θυμάσαι αυτό καθόλου. Πώ δεν το θυμάμαι, πώ Το περίμενα, Μαρία Φοκά, Βασίλη, Τιεμα... περίμενα, Βασίλη Εγώ τη, τη Μαρία Τη Φωκά, την έχω συνδέσει με αυτή τη σειρά, ας πούμε. Και όχι με το Vita, για παράδειγμα. Ε, Την Άξη στην Κολομβία; Με ζηλεύει! Με ζηλεύει γιατί εγώ με γιομάτος δροσιά και φρίγος Με μισή γιατί ενώ αυτή είναι απολυθωμένο δράσος Εγώ είμαι θύερο και καταιγίδα! Λιά, καλή μας τη χάρη! Αλκοολκιά γριούλα! Την αλήθεια, λέω! Επίση, όμω, βρε μια στιγμή που ο Βασίλησο Γερμανόπουλο, ο, ο Χαρίλο δηλαδή, λέει: Ξέρω εγώ, θέλω στο καλοκαίρι θα ρωτευτώ, το έχω προέστημα. Εγώ θέλω να βλέπω κύματα και κορμιά να λυκνίζονται. <laughs> Έτσι και αφιέρωμα και στο φοβερό, το ζακινθινό, και με υπόσχεση ότι θα παλέψουμε για τα όνειρά μα, δεν θα προδοθούμε, δεν θα προδώσουμε και θα παλέψουμε για τον έρωτα τη ζωή μα και των ιτανικών μα. Αχ, ρε Αποστόλη, αγαπώ, καλό καλοκαίρι. Αγάπαμε. Αγάπαμε! Yatina si Ela ya Ela filya filya polagkhra Iba tayoshe Ego fetos to kalokheri thaerotefto to kho prestima Ego na brevo khimata che khormyana should me. Αλλά θέλω όμω να μου κάνει και μια χάρη, αν μπορεί. Να μου βάλει αυτή την αδάκα του μπαλούρδιου τότε που είχατε τηλεοπτική εκπομπή για τον επικίνδυνο τη δώρα, το ΣΥΚΟΠΑΝΟ, ΣΥΚΟΠΑΝΟ. Δεν το θυμάμαι. Είχε πει, φοβήθηκα να μη ΣΥΚΟΔΗΣ Αλήθεια ο Μαλάκα, κάτι τέτοιο Αν <σομβήθηκα> μπορεί να το βάλει, με υποχρέωσει, σε φιλό. Καλά, θα το βρούμε, έλα <σομβήθηκα σομβήθηκα> για. <σομβήθηκα> καλά, θα το βρούμε, έλα για. Κανονικά ο Σκάι, που είχε και τετραήμερο πένθο, δεν θα έπρεπε να βγάλει μια ψηφοφορία ποιο επικίνδυνο σα άρεσε περισσότερο. Πώ θα ξέρουμε ποιο ήταν ο καλύτερο, τη Δόρα ή του Κυριάκου. Όσο διάβαζε τώρα τον επικίδιο, δεν σου κρύβω, σκιάχτηκα όσο να'ναι. Όσο έλεγε, σήκω πάνω γι' αυτό, πάνω για εκείνο, σήκω πάνω για τ' άλλο, τα χρειάστηκα λίγο. Λέω λες, κι άμα... Στην σένα να βάλεις την Παρασκευή το μπόλι, το ρώσικο πόλη την παραγγελιά. Μια φάρσα που μου έκανε μια κυρία που σε πήρε την Εύμα και έλεγε θέλει να κάνει αυτό το εμβόλιο και λοιπά. Βάζτε την Παρασκευή, παραγγελιά, είναι για το τέταρτο τώρα, την τέταρτη δόση που μας θέλει να κάνουμε. Για αυτή τη φόλα, την πόλα τη φόλα.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 Ναι. 92 69 είπαμε πριν ε. Ναι Με μπερδεύετε τώρα όχι Εγώ τα γράφω Μητώ λεπτό περιμένετε 0056. 0056, 56 πάμε πάλι 69 φο, φο, φο, φο, φο, φο, 50, 69 69 ναι 76 Το άκουσα 11 11 <χει> ναι Απτού και βγαίνω. Μισό λεπτό εκεί να δω. Ττακ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, ναι. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Το ρώσικο. Ναι. Είναι, είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, ναι. πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμω. Σε, σε, σε τι, Αχ. Δεν πέρατε. είναι τίποτα πρόβλημα. Εντάξει, απλά θα κάνει <συρίζει> τα ημοπετάλια θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Να σα πω κάτι, μπορώ να αλλάξω το κάνω τέτοιο. Τι θέλετε. Να το κάνω τη Τη Πάιζερ? δεν γίνεται. Χάιζερ, ναι, Χάιζερ. Έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό, εσεί. Θα γίνετε, πάτε το, το, το, το ρώσκι, τη ρώσκη αρκούδα. Να σα πω κάτι. Ναι. Τώρα δεν, μπορούμε, δεν κάνουμε αστεία, γιατί εγώ ανήκω στην επαφή ομάδα. Α, ναι, ωραία, θα περάσετε να σα εμβολιάσω εγώ. Εσύ ποιο είστε, Ο γιατρό. Ναι, στην αμαλιάδα μου πάνε να τα εμβολιαστώ. Στην ποιος... αμαλιάδα, ναι, ο γιατρό είμαι εγώ. Ο γιατρό τη αμαλιάδα. Ναι. Εσύ να σα περάσω Εσύ, την ένεση. Μπορεί... Δεν ξέρω ποιο κάνει τα εμβόλια. Εγώ θα, θα κάνω τα εμβόλια, την περνάω την ένεση. 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω. Εγώ. Με νευριάζετε τώρα, με συγχωρείτε κιόλα. Θα περιμένω 10 Απριλίου να σα το βάλω. Πού να μου το βάλετε, Όχι, Στον ποπό. Γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο. Πο-πο-πο. Πο-πο-πο, <σχει> <secreront> ναι, και πο-πο-πο τρελε και κέφτια. Πο-πο-πο-πο, ναι, λε και φιλιά. Δεξτε μου πιωλιά. Μαρατιέται, Βυθιά. <Δεδηλεύετε>, Όχι πιστεύω, καλέ, σας παρακαλώ. Εμίλιατρό. Επιστήμον, ντόκτορ ποιούτσα. Πώ? Το αιωδί εγώ για το εμβόλιο. Εγώ είμαι, ο εωδή, είμαι, ναι. Δεν θέλει το ρώσικο, θέλει το χάιζερ το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε, κυρία μου, λυπάμαι. Θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο. Όχι, δεν θέλει να το πάρει τον κόλο, okay. θα το βάλει τον κόλο. Οκ. Καλά, εγώ δεν έχω θέμα. Κόσμο, δεν τρέπεται, λίγο. Εγώ, σα παρακαλώ, κύριε μου, γιατρό με σεβασμά. Ναι, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ κοροιδε... Ελάτε να στο βάλω, ποιο κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, κανένα άλλο. Ελάτε, θα σα το περάσω εγώ, πριο, Με ποιον μοιάζει η φωνή, ξέρει. Με ποιον. Με το Λοβέρνο ρε Μαρκά, ίδιο. Ποιον απλό Λοβέρνο. Το Λοβέρνο το παντό, αυτό το κοινάλι το ρε Μαρκά. Α αυτόν. Ναι, μαλλικά άμα το δει είναι ίδιο. Κάντε το δω, είτε τον Παρασκευή. Εντάξει, θα το δω. Καλή διακοπή, Ρε Μαρκά. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω Για ένα καμπαρέ στον πειρέ Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό, μέσα Εμείς από πάνω σε θυμία το πέσαμε Ε μα μου δώσει καλά να μιλήσω. σοβαρά Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί Και σε ευρώ, θα τον κόμπλο λιπηδία σου Ξέρεις, άμα με γνωρίζεις θα σου φύγουν τα ούρα Θα τους διαλύσω Θα τους διαλύσω Θα τους διαλύσω τους αλήτες Αυτό να κρατάτε από μένα Θα τους συν Λοιπόν, θα βάλει μουσική από του Λέξι. Γιατί χτε πέρασα μεγάλα. Ο Λέξαρο τάσπασε και πραγματικά όλοι οι φάπερ, τράπερ, μάπερ κτλ. Ούτε το δεξί παπάρι να του το ξηρίσουν δεν είναι ικανή του Λέξαρου. Τώρα τι συγκρίνει και εσύ, εσύ φτε. Όχι, εντάξει, δεν μ' μου και μερά, απλά θέλω να τα ακούω να λέγεται ρε φίλε. Θέλω να τα ακούω να λέγεται. Γιατί όχι. Έχω το πλάνο Τσόχλανου μαζί μου γι' αυτό το κολφό την τελεία κομπίνα στο μυαλό. Θα γίνουμε αδερφέ μου μια νύχτα στο υπόγειο. Μεγάδια και σκουφιά μπροστά στο χρηματοκιβώτι όνομα. Κοτβικό απόδραση απ' τα σκατά. Ένα εξωτικό νησί και τριονταλίκε λεφτά. Απ' τα παλιά θα θυμόμαστε μονάχα τα καλά. Σαν το καλοκαίρι του 11 στο πάρκο του Φοκά. Μου λένε Λε τσόρμα του γάμα την εικόνα του πώ θα τη Μουσική για τσόχλανου. Ελλάδα φτώχεια, αμφιβολότο. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head felt twice its She took my silver spurs, a dollar and a dime. It left me craving for more summer. όταν θα φύγετε ρε! Οπότε θέλουμε τώρα την Παρασκευή. Α, αυτή την Παρασκευή. Λοιπόν, θα με βάλει άσημο εγώ με τις ιδέες για καλό καλό κεράκι, εντάξει? Mm -hmm. Μπράβο το μωρό μου. Α, τη λάγια βολά. I love you. Bye. Εγώ με τις ιδέες μου και εσεί με τα λεφτά σας Νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμιά σας Για την Παρασκευή προλαβαίνω να βάλω μια παραγγελία τελευταία Άντε. Ο ναυτικός είμαι μια και έχω έρθει, γύρισα Και? Ε, εντάξει, να ακούσω και κάτι που θέλω κι εγώ ε, Ποια είναι η αφιέρωση? Το τέτοιο θέλω, τον, τον κουνούμαλο Εντάξει, έτσι για φινάλε, ωραία <Τι> Έλα, τον Άγιο Νικόλα Χαρνόνα του Κοτσέα το υπόγειο, εκεί που σα φέρανε και σα γάγανε 5-5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία mm -hmm. από τότε? Σάχρο κανένα κανένα τέτοιο δεν βρίσκω από αυτέ τι παρτούζε ωραίε. Τι γίνεται, Ουμούνι Άρε, ζήλια που έχει κάνει που δεν σε ένα, ούτε δύο. Σου σε 10 Αχ, δεν θυμάμαι, ήμουν βλαμένο. Εσεί δεν καταλαβαίνω. Άρα Έλα από στο Λάρα μου παιδί μου λοιπόν Τώρα που τελειώνεται για Παρασκευή Θα ήθελα ένα τραγουδάκι Έτσι για καλοκαιρινό τα φερώ σε όλους τους ακροατές Το Summer Wine Και επίσης εσύ επειδή με τη μουσική This the reason is don't je prends ton